Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου Υπέστη η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρεύσης Αποχέτευσης Λάρισας Από το PSI των Ομολόγων Αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ που αγόρασε το διάστημα 2009-2010 Σε εξέλιξη για το θέμα αυτεπάγγελτης αγγελική έρευνα Ερτ Λάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη ο δημοτικό υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου εκτελεί χρέη ο οδηγού ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας του Νησιού, καθώς το κέντρο επιρρετεί μόνο ένα οδηγός που καλύπτει την πρωινή βάρτια. Ευθύνες στην πέμπτη η υγειονομική περιφέρεια, επιρρίπτει ο Δήμαρχος του Νησιού. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερτ -Πόλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή του στις θάλασσες της Κρήτη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τα κεντρικά λιμινοαρχία του νησιού. Τα τραγική πρωτιά καταγράφεται στο νομό Χανίων, όπου από τις αρχές του χρόνου έχασαν τη ζωή τους συνολικά 10 άνθρωποι. Ερτ Χανίων, Κατερίνα Πολύζου. Πυρκαγιά από βράχη κύκλωμα, μέρα μεσημέρι σε τουριστικό γραφείο στο Αργάσι, αναστατώνει την περιοχή με την πυροσβεστική να δυσκολεύεται να φτάσει έγκαιρα λόγω του κυκλοφοριακού Χάου που επικρατεί στον μοναδικό και στενό δρόμο της συγκεκριμένη περιοχής. Για την έφτη Ζακίνθου, Σάκης Νέγκας. 29 πρόσφυγες εξακολουθούν να φιλοξενούνται στην Πρέσπα, όπου συνελήφθησαν στην απόπειρά τους να εξέλθουν από τη χώρα μέχρι να γίνουν δεκτοί σε κάποιον οργανωμένο χώρο φιλοξενίας. Έρθε Σοφία Ζουζέλη. 8.000 δηλώσεις ζημίας που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές του έτους έχει να διεκπαιρέωσει ο ΕΛΓΑ Θράκης μόλις εκδοθούν οι εντολές μετακίνησης των εκτιμητών. Πέραν των 110.000 δηλώσεων ζημίας σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο και 1.300.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης είναι τα στοιχεία που δίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων ΕΛΓΑ. Για την ΕΡΤ Παρασκευόπουλου. Εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών των χειμερινών φρούτων και λαχανικών εφέτος. Στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων, τα εισπεριδοειδή, οι φράουλες και οι θερμοκυπιακές ντομάτες. Αυξημένη εξαγωγική ζήτηση και για τα καλοκαιρινά φρούτα, όπω ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια. Έτσι, πύρου Κώστα Παπαθεοδόρου. Δόθηκε στην κυκλοφορία από τον Υπουργό Μεταφορών Δικτύων και Υποδομών Χρήστο ο νέος ανισόπεδος κόμβος της Μεγαλόπολης Αρκαδίας καθώς και η συνδετήρια αρτηρία που ενώνει τον κόμβο με την ίσοδο της πόλης. Με την παράδοση αυτή συντομεύει κατά πολύ η πρόσβαση προς τη Μεγαλόπολη τόσο από την Τρίπολη όσο και από την Καλαμάτα κατά 10 έως 15 λεπτά της ώρας. Για την Ερ Τρίπολης, Ζορμπαλάς. Τη Ρόδο και τη Χάλκη θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότηση, ο Παναγιώτη Κουρουμπλή, θα παραστεί στη συνεδρίαση τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλη. Σε ανωδική πορεία βρίσκεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσα, πρωτοπόρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρά την οικονομική κρίση, όπω υπόθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών τη. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο τη ΕΡΤ. Κοινωνικό φροντιστήριο θα λειτουργήσει ο Δήμο Σερβίων Βερβεντού σε μαθητέ που η οικονομική κατάσταση τη οικογένειά του δεν του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα από την ΕΡΤ Κοζάνη, Αντώνη Μαυρίδη. Συμπόσιο για τη Στοματική Υγεία των διοργανώνει στην Κέρκυρα αύριο ο Δοντιατρικό Σύλλογο με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν. Για την ΕΡΤ, Κέρκυρα Μάρινα Μοσχάτ. Φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικός αγώνας διοργανώνεται μεταξύ της ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα ερεσιτεχνών Ελλάδο της Ξάνθης και των φίλων της Μηχρής Μαρίας, ομάδα που αποτελείται από παλιούς και ενεργοί ποδοσφαιριστές, σήμερα στις 6.30 στο Θημοτικό Φιλικό Κέντρο Ξάνθης. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στο 1 ευρώ και γίνεται για τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού προκειμένου το κοριτσάκι να χειρουργηθεί στον εγκ Πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο στην Αμαλιάδα οι εκδηλώσεις για την αδελφοποίηση του χωριού Νίκο στη της Ουγγαρίας με την Αμαλιάδα, γενέτηρα του Νίκου Μπελογιάννη, για την Ερτ Πύργου Μαρία Λάγιου. Καλλιτεχνικό φεστιβάλ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα φιλοξενηθεί σήμερα και αύριο στην παλιά πόλη της Καβάλας, στόχος η προβολή των καλλιτεχνών της περιοχής. Τα Σούλα κριτικού, Ερτ -Καβάλας. Ανοίγει αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις του κεντρικού και παράλληλου προγράμματος του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Για την έρτη Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέλης. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσει Ειρηνή και πολιτισμού γεφυρού γεννά 2016 στο γεφυρού του Δήμου Ιράκλες. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως 7 Αυγούστου. Για την έρτη Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Επαγγελματίες και ρεσιτέχνες καταδίτες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα βουτήξουν από ύψος 16 μέτρων στη Γραφική Λίμνη του Αγίου Νικολάου σε μια διεθνή διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κρήτη. Το Δήμερο 26 και 27 Αυγούστου από την Έρτη Ρακλήου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.